Κεφάλαιον Γιώτα Ζήτα, σελίδα 74 Στοίχη 1 σως 13, η μεταμόρφωσις του Σωτήρος. 1. Και ύστερα από έξι μέρας παρέλαβε μαζί του οι Ιησούς των Πέτρων και των Ιάκωβων και των Ιωάννη των αδελφών του και τους ανέβασαν εις όρος υψηλών ιδιαιτέρως αυτούς μόνους 2. Και μετεμορφώθη εμπρόσης αυτούς και γίνε λαμπρόν των το προσωπών του σαν τα δέντυματά του έγιναν λευκά σαν το φως. 3. Κι είδου, ενεφανίστησαν και έγιναν ορατοί σε αυτούς ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι συνομίλουν μαζί του. 4: Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπεν εις τον Ιησού. Κύριε, καλόν είναι να μένομεν εδώ. Εάν θέλεις, ας εδώ τρεις σκηνάς. Μίαν διασέ και δια τον Μωυσήν μίαν και μίαν δια τὸν Ηλίαν. 5. Ενώ δε αυτός ο ακόμη, οι δούνε φέλη γεμάτη φως εσκέπασαν αυτούς. Και έξαφνα, ηκούστη φωνή από την εφέλη που έλεγεν «Αυτός είναι ο Υιός μου, που εξαιρετικά τον αγαπώ και στον τον οποίον Να υπακούεται εις Αυτόν». Έξι και όταν οικούσαν τη φωνήν αυτήν οι μαθητέ έπεσαν με το πρόσωπον ιστοχώμα χώμα και φοβήθησαν πάρα πολύ. 7 και αφού τους επλησίασαν ο Ιησούς, τους σήγγησε και είπε «Σηκωθείτε και μη φοβήστε». 8. Όταν δὲ σήκωσαν τα μάτια του, δεν είδαν κανένα παρά τον Ιησούν μόνον. 9. Και όταν κατέβαιναν από το όρο του παρήγγειλεν ο Ιησούς και τους είπε «Να μην είπε της κανένα αυτό που είδατε, έως ότου ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί εκ νεκρών, οπότε δεν θα υπάρχει κίνδυνος ακαίρων ενθουσιασμών του πλήθου αλλά και περισσότερων κατανοητών και πιστευτών... το γεγονός αυτό θα καταστεί. 10. Και ρώτησαν αυτόν οι μαθηταί του λέγοντες. Όταν ο Ηλίας ήλθε και σε χαιρέτσανε στο όρος... έφυγε πάλιν. Γιατί λοιπόν οι γραμματεί λέγουν... ότι πρώτη ελεύσεως του Μεσσίου πρέπει να έρθει πρώτον ο Ηλίας. 11. Ο δε Ιησούς καὶ είπε σε αυτούς. Ο Ηλίας μεν καθώς επροφήτευσε ο Νομαλαχίας έρχεται πρώτον και θα αποκαταστήσει όλα τα σχέση των ανθρώπων ώστε και μεταξύ των και μετά του Θεού να ειρηνεύσουν και να συνδεθούν περισσότερο νούτι 12. Εγώ όμως σας λέγω ότι τώρα πλέον ο Ηλίας ήλθε ήλθε δηλαδή ο καταπάντα όμοιος προς τον Ηλίαν Ιωάννη. αυτός ήταν ο πρόδρομός μου και αυτοί δεν τον ανεγνώρισαν αλλά του έκαμαν όσα με τα ζειστραμμένα στελήσεις τον θέλησαν. Έτσι και ο Υιός του ανθρώπου μέλη να πάθει από αυτούς. 13. Τότε κατάλαβαν οι μαθηταί ότι για τον Ιωάννην τον βαπτιστήν είπεν αυτούς.